τόσες βροχες για να αρπίσεις στην ζακόνα φερνόντας κουφτες με φως να νιφθώ σιγυρίσου λιγο χτένισε τα μαλλιά σου πλύνε λιγο τα πόδια σου Πέρασα τόσες ζωές για να βρώ εσένα κάυλα στις αισθήσεις μαγαλιά να κρυβούν Τόσα καλοκαίρια Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι Μου είχαν πει από τα χέρια Χέρια πλένουμε, Αποστάσει κρατάμε, μάσκες φοράμε Τόσα καλοκαίρια Επτά, οκτώ, εννέα, δέκα Που δεν σ' αγαπούσα πρώτα Πράσι. Για το στόμα μου που λέει, Καικά, τώρα ξέρω πώ στα χήνη σου ζητούσα. Χέρια. χέρια πλένουμε, αποστάσεις κρατάμε, μάσκες φοράμε. Και γυρνούν τα καλοκαίρια και με παίρνουν αυρετό. Στο ροπέδιο Αχλοδοχωρίου. Σε θέλω. Το θέλω, το θέλω, το θέλω. Σε θέλω. Θέλω το πλούκούμι Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι, ήρθε το καλοκαίρι του 2020, πολύ ιδιαίτερο καλοκαίρι όπως όλοι ξέρουμε, παρόλα αυτά εμείς εδώ ελπίζουμε, πιστεύουμε ότι θα το περάσουμε σαν τα άλλα καλοκαίρια, ξεκινήσαμε έτσι να είμαστε λίγο καλοκαίρινοι με αυτά τα πάρα πολύ ωραία χρώματα και τις πολύ ωραίες εικόνες που δημιούργησε το τραγούδι, την τζακώνα, το οροπέδι του Αχλαδοχωρίου και όλα τα άλλα τα θέλω και τα μη θέλω. Είναι καλοκαίρι, βέβαια θα βρέξει το απόγευμα εδώ στην Αττική από ό,τι ακούσαμε στο Δελτίο νωρίτερα. Είναι καλοκαίρι, πάει πάρα πολύ καλά η χώρα, γλιτώσαμε τον κορονοϊό μάλλον. Έρχεται η ανάπτυξη, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι εργαζόμενοι είναι προστατευμένοι, επίση δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα αυτά θα τα ακούσουμε στην συνέχεια. Έχουμε έναν ηγέτη τρομερό, το καλύτερο που θα μπορούσε να μα τύχει όμω. Όμω δεν πάνε και τόσο καλά όλα τα πράγματα. Υπάρχει κάτι που σκιάζει όλη αυτή τη μεγάλη χαρά. Είναι ένα πένθο, ένα πένθο το οποίο ξαφνικά προχτές, ενώ πήγαιναν όλα έτσι καλά όπως τα περιγράφουμε, έσκασε είδηση και ανέτρεψε τα πάντα. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να κηρύξει σε όλη τη χώρα τριήμερο πένθος, για τον άδικο θάνατο που είχαν οι κότε του Σάκη Ρουβά. Σύμφωνα με την απόφαση, η μουσική που θα μεταδίδεται θα είναι πένθυμη. Νομίζω ήταν Παρασκευή πρωί, μπορεί να ήταν και Πέμπτη, μπορεί και Σάββατο. Από την ταραχή έχουμε χάσει τις μέρες. Όταν ξυπνώντας βλέπουμε τα αδελτία ειδήσεων, τις ειδήσεις, τα social media γιατί εκεί αυτά τα πολύ καλά αναπτύσσονται και ξεδιπλώνονται. Βλέπουμε την είδηση. Η Αλεπού μπήκε στο κοτέτσι του Σάκη Ρουβά και του έφαγε όλε τι κότε. Όπω ξέρουμε, ο Σάκη Ρουβάζου μένει στο νέο Γουτζαπάνο. Έχει κτήμα, έχει φράουλε που είχε δοκιμάσει και Σία Κουσιόνι. Έχει δέντρα, κάνει λίγο τον αγρότη, κάνει λίγο τον κτηνοτρόφο, έχει και κότε εκεί για τα βουλάκια, για την οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. Μπαίνει η Αλεπού μέσα, του τρώει όλε τι κότε. Αυτό, όπω είναι λογικό, προκάλεσε αναταραχή στο πολιτικό-κοινωνικό γίγνεσθε του τόπου. Και ενώ πήγαιναν όλα τόσο καλά. Ξαφνικά έπεσε ένα μαύρο πέπλο, δεν ήταν τα σύννεφα, δεν ήταν η βροχή, και η βροχή ήταν αυτό, Έκλεγε ο ουρανός, γιατί χάθηκαν οι κότε του Σάκη Ρουβά. Οπότε, όπως ακούσατε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με την γνώριμη φωνή, έρχονται τα μηνύματα και πρέπει όλοι να σεβαστούμε και να πάρουμε μέρος σε αυτό το πανεθνικό πένθος. σε αυτή τη δύσκολη, για σένα ώρα είμαστε μαζί σου. Καταδικάζουμε την Αλεπού και λέμε αυτό το έγκλημα θα πάει ως πού. Οι κότε του Ρουβά δεν ήταν Γιακουβά. Σόπασε κύρα δέσπινα και μην πολύ δακρύζεις. Θάνατος στην Αλεπού Τιμή και δόξα στις κότες Αθάνατες Αθάνατες Θα μείνουν πάντα στις καρδιές μας Θα ζουν εκεί ε, Αν το επέτρεπε και το μέσο Θα τήρουσαμε και ενός η γη Όμως δεν πειράζει Προχωρούμε αναγκαστικά Κάνουμε πέτρα την καρδιά Βλέποντα όλο αυτό, πραγματικά μένει άφωνο. Γιατί προφανώ καλά κάνει ο καλλιτέχνη και ο καθένα να έχει κότε, για κότες τα κτήματά του, να ζει μια αγροτική ζωή. Αλλά βλέποντα μια είδηση μέσα σε όλο αυτό το παγκόσμιο παντζουρλισμό και το πανελλαδικό με κορονοϊού, με επεισόδια στι ΗΠΑ, με ρατσισμού, με, με φτώχε, με αγωνία, βλέπει την είδηση Αλεπού μπήκε στο κοτέτσι του ρουβάκη του έφαγε τι κότε. Άφωνο γιατί έχει να διαχειριστεί όλα τα άλλα. Ε, αυτό δεν χωράει. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Το διαχειριστήκημα όπως ακούσατε με μια έκφραση πένθους Πάμε τώρα στα καλά τη υπόθεσης γιατί έχουμε Μιχάλη Χρυσοχοίδη που είναι ο Υπουργός της Δημοσίας Τάξεως και βγήκε στον Γιώργο Αυτιά την Κυριακή το πρωί, χθες το πρωί και είχε να πει παράξενο και πρωτόγνωρο πολύ καλά λόγια για τον Πρωθυπουργό του Στρατεύθηκα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έναν πολιτικό ο οποίος είναι μετριοπαθής έχει ένα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, δηλαδή, που το συναντώ για πρώτη φορά Ποιο? σε πολιτικό Ότι παίρνει τη σωστή απόφαση στη σωστή ώρα με τους σωστούς ανθρώπους Αυτό ξέρετε είναι πολύ σημαντικό προσόν, χαρακτηριστικό για έναν πολιτικό Αρχή άνδρα Και... Και αυτό λοιπόν με κάνει ακόμα πιο ζωντανό, ναι. ακόμα πιο ορομαλαίο. Μπράβο! <σχελίου> Πολύ καλά λόγια. Νομίζω όλοι τα προσυπογράφουμε. Συμφωνούμε σε αυτά που λέει ο Υπουργό για τον Πρωθυπουργό του. Ότι είναι ο καλύτερο ηγέτη, παίρνει τι σωστέ αποφάσει, στη σωστή ώρα με του σωστού ανθρώπου. Γιατί πρέπει να συγκλίνουν και οι τρει παράγοντε. Δεν μπορεί μόνο ένα, δεν μπορεί να είναι μόνο σωστή απόφαση. Θέλει και την παρέα τη σωστή. Και το timing το σωστό. Πολύ καλά μετρημένα λόγια. Δεν έχει κανένα λόγο να γλύφει ο Μιχάλη Χρυσοχοίδης τον Κυριακό Μητσοτάκι, δεν υπάρχει κανένα απολύτως λόγο. Αλλά επειδή δεν τα λένε όλοι οι άλλοι, τα λένε βέβαια όλα τα κανάλια. Αλλά είναι αλλιώ να βγει στα κανάλια αυτά και να τα πει και ο ίδιο ο Υπουργό. Γίνεται έξτρα αναπαραγωγή. Δεν είναι ο μόνο Υπουργό γιατί υπάρχει ένα διαγωνισμό μεταξύ Υπουργών. Θα περισσότερο τον Πάμε τώρα στο, στο πακέτο. Πρώτον αποτελεί μια τεράστια Εθνική επιτυχία Σαφής. Μια προσωπική επιτυχία του Πρωθυπουργού Βρέθηκε σωστή πλευρά Της ιστορίας Αυτή τη φορά η Ελλάδα Και αυτό το εισέπραξε Με μια γενναία πρόταση από την Κομισιόν Τώρα θέλει χειρισμό Αυτή τώρα η πρόταση Έτσι. Εφόσον γίνει πραγματικότητα και επικυρωθεί από το Συμβούλιο Κορυφής βέβαια Είναι η ευκαιρία μας να φτιάξουμε την Ελλάδα Που ονειρευόμασ μου τα ξυλιάρικα Φύγατε νωρίς νωρίς Η χειμώνια μη σας βρει <Και> μινά, όνειρα Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όλα πάνε καλά. Μόνο μου με βρήκε η βροχή Γίναμε αυτή τη στιγμή το σύμβολο της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την προστασία των συνόρων. Ξαναγυρίσαμε στον αρχικό υπουργό που έγλειψε, τον Μιχάλη Ξησοχοίδα, αφού κάναμε μια περασιά από τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος επίσης λέει πολύ καλά λόγια για τον πρωθυπουργό που διόρισε τον ίδιο ως υπουργό. Πολύ ωραία όλα αυτά στο δημόσιο λόγο. Εκπέμπουν ένα ήθο, εκπέμπουν μια πολύ συγκεκριμένη πρακτική και όλο αυτό το πνεύμα των αρίστων. Το πνεύμα των αρίστων χρειάζεται να το ακούμε, να τα εμπεδώνουμε. Είναι πολύ χρήσιμα. Ξαναγύρισαμε στον Μιχάλη Χρυσοχοίδη που έχουμε γίνει και σύμβολο τη Ευρώπη για το αυτονόητο δηλαδή για την προστασία των συνόρων. Και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδη ερωτήθηκε από τον Γιώργο Αυτιά για την περίπτωση ανασχηματισμού, αν θέλει να εγκαταλείψει το Υπουργείο. Και εκεί λοιπόν απέδειξε ότι. Ε, έχει να δώσει μια απάντηση πέρα από τη συγκεκριμένη ερώτηση. Αν μου... στο τηλέφωνο και σου πει: Μιχάλη, κοίταξε να δει. Καλά τα πήγε στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη. Είσαι μπροστά. Διαιτέλεσε και σε άλλο παραγωγικό Υπουργείο, είστε στη διάθεση του Πρωθυπουργού, είστε στη διάθεση του Πρωθυπουργού, κύριε Ξοχοίδη. Οτιδήποτε και εσά, αν, αν σα ζητήσει, είχες πετύχει ω Υπουργό, στο ΤΑΔΕ Υπουργείο. Θέλω να πα και από εκεί. Κοιτάξτε, δεν είναι η κουβέντα αυτή. Γιατί, εγώ είμαι αυτή τη στιγμή Υπουργό Προστασία του Πολίτη. Ναι? Έχω ένα τεράστιο έργο να κάνω μπροστά μου. Πρέπει να φέρω την Ελλάδα στα ίσια τη. <Το> <Το> <Το> Πρέπει να φέρω την Ελλάδα στα ίσχε της. Τι πίνει αυτή, κάτι πίνει αυτή να μας κεράσει. Πρέπει να φέρω την Ελλάδα στα ίσχε Αμάν, Τι ψώνησε. Έχουμε θέματα. Όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας, θα τα αντιμετωπίσουμε με τη στοργή και την κατανόηση που απαιτείται σε τέτοιες κλινικές περιπτώσεις διαταραχή θέλει να φέρει την Ελλάδα στα ίσια της και κάνει ό,τι μπορεί και να φέρει την Ελλάδα στα ίσια της και ο Τραμπ αυτό κάνει αυτή τη στιγμή στην Αμερική, προσπαθεί να φέρει την Αμερική στα ίσια της, όχι ότι ήτανε, ποτέ δεν ήταν η Αμερική αλλά ξέφυγε και από αυτό που δεν ήτανε Οπότε οι εργαζόμενοι είναι πολύ τυχεροί σε αυτό τον τόπο γιατί έχουν έναν Υπουργό, μια κυβέρνηση, έναν Κυριάκο Μητσοτάκη και τους Υπουργούς που γλύφουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι δίπλα τους και υπόσχονται οι Υπουργοί, ο Πρωθυπουργό όλη η κυβέρνηση ότι δεν θα μείνουν απροστάτευτοι. Εδώ ακούμε το ανέκδοτο από τον Γιάννη Βρούτσι. Κανένας εργαζόμενος και από αυτούς που υποχρεωτικά έπαινε να και από εκείνους οι οποίοι δεν ήταν υποχρεωμένοι οι επαναπρόσληψοι τους, δεν θα μείνει απροστάτευτος από την κυβέρνησή μας. <Κι> <Κι> Αγκαλιάζουμε και προστατεύουμε όλο αυτό τον κόσμο. <Κι> Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτότο, το, το ξέρετε. Ψηφίστε <Κι> Νέα Δημοκράτια, δεν με νοιάζει. ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. <Κι> Κανένας εργαζόμενος δεν θα μείνει απροστάτευτος από την κυβέρνησή μας. Κανένας. Είστε πολύ τυχεροί, είμαστε όλοι πολύ τυχεροί. Αυτή η κυβέρνηση σας αγκαλιάζει όπως ακούσατε, σφιχτά φαντάζομαι, πάρα πολύ σφιχτά. Και δεν θα μείνει κανένας απροστάτευτος, τα είπε στην Βουλή προχθές. Οπότε το κρατάτε αυτό και με όλα αυτά που συμβαίνουν στους χώρους δουλειάς, απληρωσχές, αγωνία, 50%. Αναστολέ, ιστολές και όλα τα άλλα. Ε, θα ξέρετε αυτή τη δήλωση. Θα έχετε στο νου σα αυτή τη δήλωση του Γιάννη Βρούτση. Αν σα πει κάτι ο, το αφεντικό, ο εργοδότη, θα τη διχογραφήσετε και θα παίζετε τη δήλωση αυτή σε κάτι στο φωνάκι. Ότι δεν θα μείνει κανένα απροστάτευτο. Ότι είχε, δεν είχαμε πιστέψει κιόλα ότι θα αφήσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση κανέναν απροστάτευτο. Αλλά τουλάχιστον είναι καλό που το έχουμε σε ήχο και το, το λέει. Μα διαβεβαιώνει ότι θα το και γιατί δεν θα μείνει κανένας αποστάτευτος γιατί θα υπάρχουν δουλειές και γιατί θα υπάρχουν δουλειές γιατί έρχονται επενδύσεις Καχάς κύριε Αυτιά να σας πω ναι. για να λέμε και τις καλές ειδήσεις η οικονομία δείχνει να αντιδρά χθες είχαμε την δημόσια ανακοίνωση μιας πολύ μεγάλης εξαγοράς της εταιρείας Fortnet από ένα πολύ μεγάλο ξένο οίκο την BC Partners μια ε, ε, επένδυση τεραστίων διαστάσεων για την ελληνική οικονομία που έρχεται αυτή την ώρα. Μπροστά μα έχουμε ύφεση για να δείξει ότι οι διεθνεί επενδυτέ όχι μόνο δεν φεύγουν από την Ελλάδα αυτήν την ώρα, κυρίαρχα, αλλά έρχονται στην Ελλάδα. Αλλά έρχονται στην Ελλάδα. Οι διεθνεί αγορές ποντάρουν στην Ελλάδα και στην ελληνική ανάκαμψη τα επόμενα χρόνια. Κάτι βλέπουνε. Σήμερα κύριε Γιώργο, Έλατε. παγκόσμια πρώτη είναι, παρουσιάζω το πιάτο του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Απ' τη χαρά του αυτός ο εστιατόρας της εστίασης στη Θεσσαλονίκη έφτιαξε ένα πιάτο, όχι πιάτο πορσελάνινο, έφτιαξε το πιάτο που ξέρουμε όλοι οι βλέπουμε μάστερες, ξέρουμε τι σημαίνει, φτιάχνω το πιάτο μου που είναι όλα αυτά στον ελληνικό. Από τη χαρά του, επειδή έρχονται οι επενδυτέ. Το είπε ο Άδωνη. Εμεί εδώ που είμαστε και στο λιμάνι, μόλι έπιασε ένα πλοίο, το Παναγία Τίνου ή το Δημητρούλα, θα σα γελάσω, και βγήκαν όλοι οι επενδυτέ, ξεχύθηκαν για να αρχίσουν να επενδύουν. Ε, στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, αυτό ο εστιατόρας σε ζωντανή σύνδεση πάντα με τον Γιώργο Αυτιά και τον Άδωνη στο άλλο παράθυρο, ανακοινώνει ότι έφτιαξε ένα πιάτο που το ονόμασε το πιάτο του Άδωνη. Όταν το ακούτε αυτό. Πού πάει ο νους αστά ένα πιάτο πολύ special με πολύ ιδιαίτερο φαγητό έτσι μας έχει μάθει το Masterchef να έχει πάνω διάφορα να παίζουν λέξεις που δεν τις καταλαβαίνουμε κάτι κρέμες, κάτι υφέ και κάτι άλλα τέτοια περισσότερα από αυτά δεν τρώγονται, δεν χορτένει, αλλά δεν έχει σημασία, ο νους πάει σε ένα πολύ special πιάτο ακούμε, αφού είναι και για τον Άδων Γεωργιάδη ακούμε λοιπόν το special πιάτο που έφτιαξε που εμπνεύστηκε για να φτιάξει ο εστιατόρας τη Θεσσαλονίκη. Ε, φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο πιάτο που αποτελείται από πατωτούλες τηγανιτές, <Ρι> δύο, δύο αυγουλάκια, δύο αυγουλάκια <Ρι> και ένα απλό λουκανικάκι. <Ρι> είναι ένα πιάτο που είναι απόλυτα γευστικό, Αυτό είναι? με πολλές πρωτείνες και βοηθάει. Αυτό το πιάτο ήταν Άδωνη Γεωργιάδης, <laughs> αλλά γιατί <laughs> ο κύριος Γεωργιάδης το βράδυ θα είναι στο σπίτι, το ονομάσαμε Ευγενία. Κύριε Γεωργιάδη, ενία τέχνη σα δεν ταιριάζεται. Μόλι πάω εδώ στο Σαλωνίκη, οι πρώτοι με επίσηφαν εκεί. Μα δεν χάνετε τέτοιο πιάτο, τέτοιο special. Πού να το βρει, δεν υπάρχει. Πατάτε στιγανιτέ, με δύο αυγά μάτια και ένα λουκάνικο, το οποίο είναι το πιάτο Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά το ονομάσαν και Ευγενεία. Αυτό το πιάτο πραγματικά όποιο πάει Θεσσαλονίκη να βρει το συγκεκριμένο μαγαζί, να το ζητήσει και να φάει και για μα άλλο ένα πιάτο. Και όποτε εμεί ανέβουμε θα πάμε να φάμε. Δεν βρίσκει τέτοιο πιάτο που να λέγεται Άδωνη Γεωργιάδη Ευγενία και να έχει πατάτε στιγανιτέ, δυο αυγά μάτια και λουκάνικο. Πραγματικά είχε έμπνευση τεράστια. Τον ενέπνευσε πάρα πολύ. Είναι λογικό. Ο Άδωνη Γεωργιάδη είναι έμπνευση. Ζει, μα οδηγεί σε όλα τα πράγματα και του εστίατορε. Επίση, που είχαμε μείνει, αν είχαμε μείνει στο μου του Κυριάκου. Βλέπω το ΕΣΠΑ τώρα. Το ΕΣΠΑ, α πούμε, που είναι το, το, το 14-21. Έχουμε απορροφήσει λιγότερο από το 50%. Πώ θα προλάβουμε να, να πάρουμε και 32 δι και να τα αξιοποιήσουμε και ζωστά, και κλπ. Δεν είναι και εύκολο. Όχι. Αλλά κύριε Καμπουράκη, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Και εγώ τώρα προσωπικά θα μου πείτε καλά εσύ τι θα έλεγε, αλλά σα το λέω έτσι να. από το βάθο τη καρδιά μου. Αν εμπιστεύομαι έναν άνθρωπο ότι θα κάνει αυτές τις νέες δομές ναι, ε, ναι. για να μπορέσουμε πραγματικά να βάλουμε ό,τι καλύτερο έχουμε στην προσπάθεια της σωστής απορρόφησης και του σωστού προγραμματισμού αυτού του προγράμματος. αυτός λέγεται κυρία Κοσμητσοτάκης <Δυξελίες> Αυτός λέγεται κυρία Κοσμητσοτάκης διότι ο άνθρωπος ξέρει να την κάνει αυτή τη δουλειά ο άνθρωπο ξέρει, το λέει τώρα, είναι αντικειμενική. Ακούσαμε πριν το Χρυσοχωρίδη πολύ καλά λόγια ε, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακούσαμε μετά τον Χρυσοχωρίδη τον Άδωνη να λέει πολύ καλά λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εσεί πρέπει να τα λέτε πια. Όχι μόνο όταν τον βλέπετε έξω, τυγκόμενο ή σε τυκούκλο, λεβέντη. Εντάξει, αυτά για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά είναι δεδομένα. Συμφωνούμε όλοι. Αλλά όμω πρέπει να τα λέμε και για την αποτελεσματικότητά του, τον τρόπο που σκέφτεται, που οργανώνει αυτή τη χώρα, που διοικεί. Μόνο καλά λόγια λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκύριακο, τρία στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, η Μίαν και η αδερφή του, γλίψανε κανονικά και πάρα πολύ ωραία όπω του αξίζει και έτσι πρέπει. τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι όπω γλίφουν οι πολιτικοί, δεν μένει χώρο για του δημοσιογράφου. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Είναι ένα πρόβλημα για το λειτουργήμα τη ενημέρωση, όμω είμαι σίγουρο θα βρεθεί λύση γιατί οι δημοσιογράφοι πάντα βρίσκουν τη σωστή λύση, είπε κάποιος, τόλμησε κάποιος να πει και να σκεφτεί ότι όσοι είναι στην ελληνική λύση ή όσοι ψηφίζουν είναι ουγγανά. Δεν είμαστε ουγγανά, καταλάβετε το. Όσοι νομίζουν ότι η ελληνική λύση ήρθε μόνο, μόνο θεματικά να ουγγανοφέρνει, κάνετε λάθος. Γιατί εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε πραγματικά μια Ελλάδα που να έχει Έλληνες και να μπορεί να καταλάβει ο Έλληνας ότι με δουλειά, δουλειά, δουλειά και οργάνωση μπορεί να κάνουμε πολλά Δεν είμαστε ουγκά, να καταλάβετε το. Μα δεν περνάει το μυαλό κανενός. Δεν περνάει από το μυαλό κανενός, βλέποντας και τους ψηφοφόρου και την ηγεσία του κόμματος, τις σωστές θέσεις, το πώς κινούνται, τις προτάσεις που καταθέτουν στο δημόσιο λόγο τελοπών, βυζαντινών, εντερικών, αγιορίτικών. Αγιορήτικη ευλογία είναι η ε, δεν έχει βγ για την αμοιβγή και τέτοια. Βλέποντα λοιπόν όλα αυτά, δεν περνάει από το μυαλό κανένα ότι είναι ούγκανα. Δεν καταλάβαμε την προσπάθεια του Βελόπουλου να απαντήσει σε κάτι που ποτέ δεν έχει τεθεί από κανέναν και δεν υπάρχει περίπτωση να τεθεί γιατί του βλέπει. Ούγκανα δεν του λες σε καμία περίπτωση. Η Ντόρα Μπακογιάννη μα είπε πολύ καλά λόγια για τον αδερφό τη, ότι είναι κατάλληλο να διαχειριστεί το ΕΣΠΑ. Όποτε βγαίνει η Ντόρα Μπακογιάννη μέρα παραμέρα σε κανάλια, πάντα λέει καλά λόγια για τον. Κυριάκο, στο λίγο χρόνο που είχε χωρίς να γλύφει και αυτή τον Κυριάκο βγήκε βόλτα, μάλλον την έβγαλε, την έβγαλε ο άντρας της Εχθές ο άντρας μου με έβγαλε και με πήγε στη, στη Γλυφάδα ε, να φάμε Είναι ξακουστά κύριε πρόεδρε που λένε η τρίπια βάρκα Τι είναι αυτή η Τρύπια βάρκα Κατάστα Στη Γλυφάδα Και τράει ε, Καλαμαράκια, ε, ε, ρομάτσε, το κυματάκι και όλα τα κακόβιρα τα άστεγα. Οι άνθρωποι τηρούσαν όλε μα όλε τι οδηγίε. Ήμασταν ε, στη θάλασσα. Ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια του και ούτω καθεξή. Ναι, τέτοιο κατάστημα έλεγε. Μάλιστα. Πάγαμε ε, ψάρι ναι. και ήταν καταπληκτικό. Τι κάνω στι 8, βραδάκι πια, ήρθε στο μαγαζί ένα αυτοκίνητο και ήταν αριθμό 122-324. Και έφυγα στη κατεβαίνει ο Λεβέτης και μου λέει η μπάρμπα, μπορώ να σου πω. Του λέω ναι, μου λέει η μαντάμ είναι μαντάμ. Του λέω ναι. Λοιπόν μου λέει ότι είναι μαντάμ και δεν θέλω να τη δει κανένα πρόσωπο, κανά μάτι. Έξ, κανένα μάτι. Έχεις κανένα μέρος έτσι από μέρος. Παίρνει ο Λεβέτης τη μαντάμ, τα λαζάκια της εκείνη. Το χεράκι του στη μέση της και μπαίνουν στον περιορισμένο χώρο. Και ακούω την κυρία Νάγκελα, η Νάγκελα δει καλέ, μη, καλέ, μη τρελό. Ήταν δυσχερή. Ήταν καταπληκτικό. Και τι μιλά Πόρτσα γενικώς δεν είναι μόνο το μάτι του γύλου Από τη γνωστή ταινία Πέρασε πολύ όμορφαή τώρα χθες Όπως ακούσατε μάλλον προχθές Επήγε στην Γλυφάδα Φάγανε ψάρι όλοι γύρω οι άνθρωποι Ωραίοι η θάλασσα ο ήλιος Όλα όμορφα σε αυτόν τον τόπο, είναι όλα ωραία, όλα όμορφα. Δεν υπάρχει μισό προβληματάκι έτσι να προβληματίσει κάποιον, να πούμε μπορεί και να μην πάει κάτι καλά. Όχι. Έχουμε την καλύτερη ηγεσία, τη χειροκροτάμε. Κανονικά πρέπει κάθε βράδυ στι 9 να βγαίνουμε και να χειροκροτάμε τον Κυριάκο Μητσοτάκι. Μια απλή πρόταση από εμά εδώ, δεν ξέρω αν θα την υιοθετήσει κανένα τέλεχο κυβερνητικό, ώστε να ακολουθήσουμε μετά και οι αλλά είναι το λιγότερο, το ελάχιστο που μπορούμε. Να κάνουμε, είπαμε, Κυριάκος Μητσοτάκης, έρχεται το καλοκαίρι και τυπικό από σήμερα, οπότε να το παρακολουθήσουμε και να το ταιριάξουμε όλο αυτό μαζί. Συμπολίτε μου, στην αρχή της γέφυρας που έχουμε να διασχίσουμε, λοιπόν, σας ζητώ να κάνουμε το φετινό καλοκαίρι επίλογο της κρίσης και πρόλογο της αναγέννησης. <Το> <Το> Είμαι σίγουρος ότι αυτές οι παρακαταθήκες δεν θα γίνουν κάστρα στην άμμο που θα σβήσει το καλοκαίρινό κύμα. Ψηφίστε, <Σι> ναι, Δημοκρατία, δεν με νοιάζει. ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίστε, ό,τι θέλετε. <ΣΣΣΣΣΣ> Ερώτηση εδώ, Ακροατή, ο Κώστας, δεν λέω το επίθετο, για το πιάτο που λέγαμε πριν του Άδωνη, λέει το Λουκάνικο είναι ανάμεσα στα αυγά. Δεν το ξέρω, δεν το είδαμε, δεν μας το έδειξε, το περιέγραψε μόνο, φαντάζομαι σε μια επόμενη σύνδεση θα το φτιάξει το πιάτο του με όλους τους κανόνες που προβλέπονται, έχουμε μάθει πια όλοι, έχουμε γίνει και λίγο μάγειρες, για να το δούμε να εκτιμήσουμε αν είναι εκεί, αν είναι δίπλα παραδίπλα και πως χτίζεται το συγκεκριμένο πιάτο. Εδώ είναι η ελληνοφρένια κάθε μέρα, 211 10 80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένω από στολεις, πάρετε εκεί, πείτε τα δικά σας. Radio.pa.gipa.gr, το mail του σταθμού και τις εκπομπή αυτή την ώρα. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε και λαό το πρώτο μέρος μας πάει στις πρώτες διευθμίσεις. Ναι. Παραπολιτικά, ναι, ναι. σα παίρνω για το εξή: Τα συγχαρητήριά μου στον εμπορικό σα διευθυντή. Εξαιρετικό. Διώχνει τον Τράκα που σα έκανα σταθμό και κρατάει αυτά τα βλαμμένα που κάνουν τώρα εκπομπή. Άντε και σανότερα και εσεί θα πάτε χάρμα. Ευχαριστούμε Κάτι. για τη στήριξη. Δεν πιστεύω Α, να είστε σιγάρι... ηρωνικό, το εννοείτε, έτσι. Δεν σα άκουσα. Δεν πιστεύω να είστε ηρωνικό, το, το εννοείτε. Φυσικά το εννοώ. Τα συγχαρητήριά μου. Α, εντάξει. Παζί... δεν τον κανένα είστε... εμπορικό διευθυντή. Ερωτικέ... Μπράβο, αν δεν έχετε Εμπορικό διευθυντή, εξηγούνται πολλά. Όχι, όχι, άλλο ε, λέω. Ε άκου ε λίγο ε εδώ α... τη μανιά σου. Δεν τον έδιωξε, λέω, κανεί εμπορικό διευθυντή. Ε, Ποιο τον έδιωξε τότε, γιατί έφυγε. Οι εμπορικοί πιστεύουν ότι κάνουν ε κουμάντο ε. στα κανάλια. Ε, Ποιο κάνει κουμάντο στα κανάλια, Δεν ε, είναι κακό να είσαι βαθιά νυχτωμένος, νυχτωμένος, α... αλλά έλα και α... λίγο πιο ρηχά. Α, είμαι βαθιά νυχτωμένο, ενέεσαι που βγαίνει και λε παππολιέσου κάθε μεσημέρι. Εγώ σε παρακαλώ πάρα πολύ, βεβαίω. Α, πράγμα. Εντά, συμφωνούμε. Έλα, γορίνα μου. Λοιπόν, κουρίζ. Κουίζ τη πλάκα, αλλά ποιο εθνοπατέρα έχει κάνει αυτή τη δήλωση. σω η σπουδέ μου στην αναλυτική φιλοσοφία να μην uh, βοηθούν τον απλό κόσμο να καταλαβαίνει κάποιε φορέ τα λεγόμενά μου. Ποιος? Εθνοπατέρας, ε? εθνοπατέρας, ποιο. Εθνοπατέρα, ε. Εθνοπατέρα κιόλα. Ποιο. Κοντό και χωρί μαλλιά. Εθνοπατέρα, αλλά εθνοπατέρα. Κοντό και χωρί μαλλιά. Ο Πογδάνο, δεν φυλαπεί, ο Πογδάνο είπε αυτό το πράγμα. Ωραία. Ο Πογδάνο που ο συνδυασμό ναρκωτικού, χουαξίλα και ακροδεξίλα έχει δημιουργήσει αυτά που βγάζει κάθε μέρα το μυαλό του λέει ότι δεν το η καταλα δεν είναι αποτέλεσμα τριών συνεχόμενων ημερών βρώση ε, γιγάντων γιαχνί. <laughs> Μάλλον δεν είναι γι' αυτό να είναι διαρκέ το φαγητό. Δεν είναι από αυτό. Μόνιμο. Έτσι νόμιζα. Δέχομαι, ε, ακούστηκε από κάποιον ε, υπουργό, νομίζω, η λέξη ε, παγκόσμια φιγούρα. Παγκόσμια ε. φιγούρα? Ναι, ότι κάποιο. Ότι το είπα ο ναι. Ναι, δηλαδή με λίγα λόγια, δηλαδή εγώ ξέρω μια, μια, μια, μια φιγούρα του Καραγκιόζη. Αχ, παιδί μου. Του είναι παγκόσμιο, ή κάνει διεθνή καριέρα ο Καραγκιόζη. Εννοώ, είναι παγκόσμιο πλέον πρόσωπο. Ο Καραγκιόζη τον γνωρίζουν οι πάντε, δεν είναι. Οι πάντε? Είσαι ε, σίγουρο. Έχει ναι, βγει ναι. εκτό Ελλάδο? Όχι, παιδί μου. Α πούμε στην Αμερική το λένε Τραμπ. Α, ναι, ναι, και αυτό. Αυτός δεν είναι καραγιούς, αυτός είναι χατζιαβά... Όχι, μάλλον... Καλά, το δεν πειράζει, δεν, δεν. Ναι. εθιμάς δεν. Ναι. να το συνεχίζει βλακοδόζε, θα πετύχει, φαίνεται. Ε, είναι ναι. fail από τώρα, fail. Αστυγέστο, <σχελίδι> ναι, ναι. έλα, γεια. Άρα, γεια. Να ρωτήσω κάτι άλλο, ρε Αποστολή. Οι αυτοκινητόδρομοι το πήραν το 800αρι. Ελπίζω ναι. Τι εννοεί. Δεν το δικαιούνται. Έπεσε ο Τσίρο. Έπεσε. Α, μα. Αυτό λέω. Αν πήραν ο αυτοκινητόδρομο το 800αρι, το πήρανε. Ο εθνικό αερομεταφορέα ο πήρε το 800αρι. Ναι. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Αυτό. Ελπίζω δηλαδή. Ελπίζω, δηλαδή. Ελπίζω, δεν ελπίζω. έχω ψάξει τώρα, αλλά ελπίζω ναι. Ο λάτσο πότε ξεκινάει. Κάτω, κάτω από ελληνικό πότε ξεκινάμε. Τώρα με την πρώτη ευκαιρία, μόλι βγουν τα πρώτα plexiglas. Να είναι να έχει κάθε εργάτη ένα plexiglas μπροστά από το φτιάρι. Έχει μεγάλο κύκλο ο Μητσοτάκης, και πού να πρωτοδώσει λεφτά yeah. από την να yeah. μου. Έχει προβλήματα για αυτό το παιδί. Αποστολή, εκεί στην ΕΡΤ είναι κάτι εκπομπέ, τι έχει παρακολουθήσει από ό,τι φαντάζομαι. Συνεχώ, με... μόνο ΕΡΤ βλέπω. Δεν πιάνουμε μία. Εμεί πληρώνουμε σαν μαλάκιδε ο ελληνικό λαό. Καλά κάνετε, τι θα κάνετε. Απαιτούμε λοιπόν, απαιτούμε λοιπόν από σήμερα να ακουστούμε. Θέλουμε την ελληνοφρένεια και την εκπομπή σα να παίζει στην ΕΡΤ. Έτσι κι αλλιώ εμεί την πληρώνουμε. Τι λε, καλέ, τι κατάτια είναι αυτή. Πού να πάμε, να πάμε στην ΕΡΤ στην ΕΜΕΚ προπαγάνδα για τον Κυριάκο. Εκεί Ούτε καλή προπαγάνδα δεν κάνουνε. Το απαιτούμε να πάμε να σα βλέπουμε. Θέλουμε να σα Α βλέπουμε να μα ακωνίζει το μυαλό να μα ξυπνάτε γιατί κοιμόμαστε. Ακόμα κοιμόμαστε. Και πρέπει να πάμε να ξεφυλλιστούμε στην Ελλάδα, πάμε αλλού να ξεχυλητούμε. Δεν θα ξεφτισει, δεν θα ξεφυλλήσετε. Θα πάτε την εκπομπή εκεί έτσι άλλο ο ελληνικό λόγο. Αυτό λέω. Να λένε ότι παίρνουμε λεφτά του δημοσίου. Α, στο καλύτερα σύντομα. Καλάκα. Λέει κανένα τίποτα. Θα πάει εκπομπή εκεί, θα πάρει εκπομπή εκεί, είναι απέτει των πολιτών. Θα θέλουμε να σα βλέπουμε εκεί. μόνο σου το λες. Τι απέτησε τον πολιτών. Είναι απέτησε όλο τον πολιτών. Εγώ που σε παίρνω τώρα την Πάτρα σε παρόλο. Μιλάμε με κόσμο πολιού. Θέλουμε την εκπομπή. Να σε βλέπουμε... μπάτρε λίγο σικέ, αλλά ναι, οκ. Okay. Καμφέ, Είστε στη διάθεση του Πρωθυπουργού, κύριε Ξοχοίδη. Οτιδήποτε και εσά, αν σα ζητήσει, αν σα πει, θα πας και εκεί. είχες πετύχει ω Υπουργό, στο ΤΑΔΕ Υπουργείο. Θέλω να πας και από εκεί. Κοιτάξτε, δεν είναι η κουβέντα αυτή. Γιατί, εγώ είμαι αυτή τη στιγμή Υπουργό Προστασία του Πολίτη. Ναι? Έχω ένα τεράστιο έργο να κάνω μπροστά μου. Πρέπει να φέρω την Ελλάδα στα ίσια τη. Τι πίνει αυτή. Ε, ε, ε. Κάτι πίνει αυτή, να μα κεράσει. Πρέπει, πρέπει να έρθει η Ελλάδα στα ίσια τη. Και ο Χρυσοχοίδης θα το καταφέρει. Υπάρχει και μια άλλη κυβέρνηση και άλλη υπουργή, και ένα Πρωθυπουργός. Όχι, ο Χρυσοχοίδης μόνος του θα το καταφέρει σύμφωνα με δική του δήλωση ότι πρέπει να έρθει η Ελλάδα στα ίσια της. Έχουμε τώρα ειδήσει από την ελληνική αστυνομία οι οποίες έχουν και ευχάριστες ειδήσει για το φλέγον και πολύ δύσκολο και δραματικό θέμα που σας αναφέραμε πριν λίγο. τον ιδισεων σε ένα λεπτό στο μικρόφωνο ο μπαλουρδος διμοσιόγραφος μάχος Μεγάλη επιτυχία τη ελληνική αστυνομία. Μετά από πολλοί ημερέ έρευνε, συνελήφθη η Αλεπού που έφαγε τι κότε του Σάκη Ρουβά. Η αδίστακτη δολοφόνο, μετά την αδικαιολόγητη επίθεση που έκανε στο κοτέτσι του ζεύγου Ρουβά Ζιβούλη, συνελήφθη να κυκλοφορεί αμέριμνη σε χωράφι της περιοχή. Η συντονισμένη έρευνα τη αστυνομία κατάφερε να συλλάβει τη σεσημασμένη Αλεπού την ώρα που έτρωγε μία από τι αθώε κότε του Ρουβά σταύρωση στοιχείων που έγινε προέκυψε ότι η αλεπού ήταν μέλος του ρουβίκονα. Εν μεταξύ, με πρωτοβουλία τη συζύγου του Πρωθυπουργού και εσωτήρα ημών Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, σήμερα το βράδυ στι 9 ακριβώ βγαίνουμε στα μπαλκόνια μα και χειροκροτάμε πένθιμα στη μνήμη των αδικοχαμένων κοτών. Σύμφωνα με το μήνυμα τη κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, το χειροκρότημα θα το δώσουμε σιωπηλή, εκτό κι αν κάποιο θέλει να συμβάλει περαιτέρω στο πένθο, τότε θα μπορεί να κακαρίσει με ρυθμό ω εξή: Κο κο κο. Κο, κο, κο, Ούτε μία ανακοίνωση συμπαράστασης δεν έβγαλε ο το ΣΥΡΙΖΑ π, για το ανίποτο δράμα που περνά ο Σάκης ρουβάς ύστερα από τη στιχερή δολοφονία των κοτών του. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ <Τι> δεν μπορούν να νιώσουν το σοκ και το πένθος που προκαλεί ο χαμός μιας κότας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφήνοντας εχμές κατά του ίδιου του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, <Τι> ο οποίος εμφανίζεται σε σχετική φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο Twitter να τρώει ψητό κοτόπουλο την ίδια ακριβώς η μέρα της επίθεσης στις κότες του Ρουβά. Σ.O.S. Από τον Donald Τραμπ προ τον Κυριάκο Μιτσοτάκη. Ο Αμερικανό πρόεδρο ζητά βοήθεια από την Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τι βίαιε διαδηλώσει των φτωχών μαύρων τη Αμερική μετά από ένα μεμονωμένο περιστατικό αστυνομικού κατά εγκληματία μαύρου που όπω είδαμε όλοι είχε δώσει δικαιώματα. Ο Donald Τραμπ ζήτησε από τον Κυριάκο Μιτσοτάκη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, προκειμένου να αναλάβει το συντονισμό των επιχειρήσεων κατά των μαύρων διαδηλωτών κατά το πρότυπο της επίθεση στην οικία Ινδαρέ. Κερό. Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι. Τάχα. Λονδίνο γίναμε. Λόγω καιρού. Αυτά τα τελευταία. Ο Μιχάλης Χρυσοχοήτης στη συνέντευξη που έδωσε τον Γιώργο Αυτιά έκανε και μια ανακοίνωση που μας προβλημάτισε λαφρός Σκεφτείτε ότι είχε πει ο Πρωθυπουργός προεκλογικά ότι στον πρώτο χρόνο θα αγοραστούν 10.000 γυλαίκα λεξίσφαιρα για τους αστυνομικούς yeah. και αυτή τη στιγμή πάμε στις 15.000. Κάτι αντίστοιχο είχαμε κάνει και με κάτι εμβόλια παλιά. Ε, εκεί το 15 είναι ο κλασικός αριθμός που μας αρέσει. Αφού ήταν η ανάγκη για 10.000 τα υπόλοιπα 5.000 ποιο θα τα φοράει. Και επειδή... Είδα ότι γίνανε και παραγγελίες δακρυγόνων και επειδή έρχονται πληστηριασμοί κατοικιών και έρχεται και οικονομική αναταραχή παρά την ανάπτυξη που λέμε και όλα τα άλλα τα πάρα πολύ ώρα για να περνάει η ώρα και επειδή αφουγκράζονται και κοινωνική έκρηξη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μάλλον προετοιμάζονται γιατί οι άριστοι πάντα προετοιμάζονται κυρίως σε τέτοια θέματα. Τόσο γλίψιμο, για τέ, τόσο μεγάλο φυή κινήσει, για τέτοιο μεγάλο ηγέτη, για τέτοια καλή κυβέρνηση αποτελεσματική των αρίστων τη λεγόμενη, είναι λογικό να πρέπει σε όλου του τομεί να εφαρμόσει αυτά που δεν έχει υποσχεθεί στον ελληνικό λαό, αλλά αυτά που κάνουν πάντα οι κυβερνήσει ε, όταν έρχονται σε τόσο δύσκολε θέσει. Ε, Θα πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρο του λαού. Το έχουμε έτοιμο. Μα πάει στι δεύτερε διαφημίσει και συνεχίζουμε. Ναι. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα, ποιο είναι. Παναγιώτης. <Τι> ο Παναγιώτης απ' τη Μάνη στο κλάμα... Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τον Μποχδουάνο. Τι είπε πάλι τον Μποχδουάνο, ειδε ότι στην δολοφονία του Λαμπράκη συνέβαλε και το ΚΚΚ. Ότι τον έδωσε, τον έδωσε το ΚΚ, ναι. Εντάξει, Α... δεν είναι υποχρεωμένο κάποιο να είναι μορφωμένο, δε και καλά. Ναι. Επειδή είμαστε όλοι οι Α... υπόλοιποι. Α... Επίση είναι δαινή, δεν έχει σημασία, Λάκει. πρέπει να κάνει και μια δουλίτσα. Πώ θα βγει ο μισθό. Ε... Γιατί τον βάλανε εκεί που τον βάλανε vaya y listado Παρακαλώ. Ναι, γεια σα. Γεια σας. Δεν ξέρω, ε, θα ήθελα να μιλήσω με κάποιον. Ναι. Που να βγάλει ένα πρόβλημα που υπάρχει σε ένα χωριό στο πήλιο. Του ταγιάτε. Ναι, μπράβο. Τα ο Μπέο <συσο> με το μαλάκι, τον Αλκίνο τώρα, έλα. Ε, συγγνώμη, επειδή εγώ σα παίρνω από το βόλο, δεν ξέρω, ποιο είστε. Πώ λέγεστε. Πριτσαπίδουλα, στέλιο. Πώ είπατε, Στέλιο Πριτσαπίδουλα. Μάλιστα, εντάξει κύριε Στέλιο. Δεν ξέρω πώ, ε, ε, αν είπατε κάτι, έτυχε να μην σα ακούσει. Είπα γιατί... Είπαμε για το σας, τον Δήμαρχο σα, τον Αχηλέα Μπέο που τον ψηφίσατε. Ε, ναι, είποτε, που τα είπε είποτε, και εί... καλά έκανε. Μπράβο, καλά έκανε και εξήγηλε τι θα κάνει εκεί πέρα. Θα στείλει τα τάγκ. Δεν κατάλαβα καλά. Τώρα τι έκανε θα μα απαυτόσε όλου. Συγγνώμη και για την κουβέντα. Όχι, ο Μπέος. καταλαβαίνω. Έχει πει όλο το. Ξέρω εγώ, χτε βγήκε και έκανε μια αυτή στο Δημαρχείο. Το είδα, ναι, το, το είδα. Μα δεν είδαμε με το Μακάκα τον Αλκίνο που τι έχει τραγουδίσει, Μα αν είναι δυνατόν. Ναι, ναι, ναι, Κάθε ναι, τη χάρπα στου καλλιτέχνη που έχει κάνει μια επιτυχιούλα. Τώρα βέβαια για τον Πέο δεν είναι παράλογο να μην ξέρει τον Αλκίνο το παράλογο είναι ότι ο Πέος είναι δήμαρχος αλλά τέλος πάντων. Όχι, είναι το ανέκδοτο με τον Μπιτζίδη, το ξέρετε. Τον Μπιτζίδη, τον Μπιτζιμπιτζίδη, εγώ ξέρω. Έρχε το Μπιτζιμπιτζίδη. Έρχε ο Μπιτζιμπιτζίδη. Έρχε ο Μπιτζιμπιτζίδη. Έρχε ο Μπιτζιμπιτζίδη. Τον Μπιτζίδη, ο οποίο έλεγε ότι του ξέρει όλου και πήγαν σε μία συγκέντρωση που έκανε ο Πάπα εκεί. Και λέει, παιδί μου, λέει, ποιο είναι αυτό που μιλάει με τον Μπιτζίδη. Γιατί χαιρέτησε ο Πάπα τον Μπιτζίδη. Τρομερό ανέκδοτο. Να κάνω μια ερώτηση, εσείς τον ψηφίσατε τον Μπέο. Δεν είναι <χάνετε>, δεν ξέρετε τι χάνετε. Ναι, το ξέρω τι χάνω. Ε, το, το βλέπετε. Εγώ, εγώ κύριε είχα πάει στον Μπέο μια πρόσκληση για μια συνέλευση η οποία αφορούσε τη μόλυνση του περιβάλλοντο του, του Βόλου. Του Μπέου, ε, ήταν για το Μπέο η μόλυνση. Και για τα νερά και ζήτησα από το, από το σύλλογο και από την απόδραση και γενικά από, τα, από την κίνηση πολιτών να στείλουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Μπέο μια πρόσκληση ε, για να δει τι κάνουμε. <Ρι> και δεν ήθελαν γιατί λέει δεν θα έρθει και θα μας απα... αυτό. Ε, εγώ θέλω να πάω να μου πει τι, γιατί δεν θα έρθει α πούμε, είναι <Ρι> δήμαρχος <Ρι> <που> ενδιαφέρεται <έλεγες>, έλεγε. <Ρι> για τα κοινά. Αν ενδιαφέρεται μέρος, λέει... Και όταν του έδωσα την πρόσκληση να έρθει, ε, διάβασε έτσι, πάρα πολύ βιαστικά ξέρω εγώ την πρόσκληση και λέει τι α... είναι αυτές. Εμένα πρώτη φορά με έβλεπε. Το το όχι γενικώς τεχνικά το λέει. Βέβαια είναι ένας άνθρωπος που ξέρει από πρώτο χέρι τι <Ρι> σημαίνει <Ρι> <Ρι> Ε, ναι εννοείται βέβαια ναι Τέλος πάντων εντάξει εγώ απλώς ήθελα να δω τώρα επειδή ψάχνοντα και επειδή ήθελα να γίνει γνωστό το θέμα και θέλω να πάω και στο πρωθυπουργό Σώθηκε. εντάξει ε, ε, καλά είναι να τα δοκιμάσουμε όλα καλά είναι δοκίμασες εσύ δεν αργέσαι... να, έχουμε να, λέμε, να έχουμε να λέμε όχι να τα λέμε εσείς μένετε, στο... εσείς... Κάνει κάτι. Εσείς μένετε εκεί στους ταγιάτες εγώ είμαι σταγιατιώτησα αλλά μένω στο βόλο και να φανταστείτε ότι νερό παίρνω και μαγειρέ και πίνω μόνο από σταγιάτες. Μόνο πλένω και πλένομαι με το νερό του. Δεν μόνο. καταλαβαίνω τι κολλήματα έχετε με το νερό. Δεν θα ήταν ωραίο το νερό να ανήκει σε μια ωραία πολυεθνική. Ε, Άντεντε. Δε. Δεν καταλαβαίνω. <laughs> Αυτό που το θεωρείτε δημόσιο αγαθό είναι μια παρεξηγημένη έννοια πολλά χρόνια τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ψηφίστε Μπέο και θα δείτε. Καμβέ, <Συλίου> Στρατεύθηκα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναν πολιτικό ο οποίος είναι μετριοπαθής. <ΚΚΚΚΚ> ε, έχει ένα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, δηλαδή, που το συναντώ για πρώτη φορά σε, σε πολιτικό. <ΚΚΚ> ότι παίρνει τη σωστή απόφαση <ΚΚΚ> στη σωστή ώρα <ΚΚΚ> με τους σωστούς ανθρώπους. <ΚΚΚ> Αυτό ξέρετε είναι πολύ σημαντικό προσόν χαρακτηριστικό <ΚΚΚΚ> για έναν πολιτικό. Αρχή άνδρα Και... δεικνύση. Μεγάλε κουβέντε, μεγάλα λόγια. Εδώ ακούσαμε και το δημοσιογράφο πώ τον στρίμωξε. Αν ήθελε βέβαια να τον στρίμωξει, θα μπορούσε να του πει: Ναι, όλα αυτά ισχύουν με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Είναι ο καλύτερο. Ένα αρνητικό δεν έχει. Για να μαθαίναμε από τον Χρυσοχοίδη, ποιο είναι το αρνητικό του Κυριακού Μητσοτάκη. Συνήθω βρίσκουν ένα αρνητικό, το πιο ανώδυνο που υπάρχει και το πιο φυσιολογικό, που τον κάνει επίση συμπαθή αυτόν που γλύφουμε αλλά δεν τον ρώτησε, οπότε δεν μάθαμε τίποτα από όλα αυτά. Ποιον αιώνα έχουμε και πάει τόσο καλά, τον 21ο. Είμαστε στα 21η χρόνια του 21ου αιώνα. Ε, η τεχνολογία είναι το μεγάλο στίχημα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Αν η Ελλάδα με αυτό το πακέτο κάνει το άλμα και να μπει πραγματικά στον 22ο έξι στον 21ο αιώνα. <Το> και <Το> να μπει <Το> πραγματικά στον 22ο όχι στον 21ο αιώνα. Καλώς ήλθατε στο 2.121. Για παραλαβή φωτόσπαθου πατήστε το 1. Για να κλείσετε δίκλυνη καβίνα για το διάστημα πατήστε το 2. Για να προστατευτείτε από τον κορονοϊό πατήστε το 3 πολύ σχολαστικά. Για να ψηφίσετε για 20 φορά Κυριάκο Μητσοτάκη πατήστε τα όλα. Και τα σταφύλια. Ε, υπάρχουν πολλές επιλογέ Εδώ η Ντόρα μας μίλησε όχι για τον αιώνα που είμαστε. Είναι δεδομένο ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Μίλησε και για τον επόμενο αιώνα. Τον 22ο, που επίση θα πάμε καλά, γιατί αν έχει λίστα βασικά, βλέπει πάρα πάρα πολύ μπροστά. Έχει την πολυτέλεια, τον χρόνο, την ικανότητα να δει τι ακριβώ θα γίνει 100 χρόνια από σήμερα που θα ξαναγιορτάσουμε την Επανάσταση με την Γιάννα Γκελοπούλου πάλι. Τα ξέρετε αυτά, δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Ο ε, 21ο είναι τώρα αιώνα, υποτίθεται ότι έχουν περάσει κι άλλοι αιώνες, που ο κόσμο, η ανθρωπότητα κατέκτησε τη γνώση και την κατακτάει τη γνώση όσο περνάνε οι. Αιώνες. Αυτό δεν ισχύει στην Κύπρο Γιατί αν ο αδύναμος Κρίκος Εκεί το παιχνίδι είναι ο καθρέφτη τη Κύπρου Τότε η γνώση δεν έχει κατακτηθεί Η Σοφία Μητέρα του Φιλίππου του Έχτου Είναι η βασιλωμήτορ ποιάς χώρας Περσία Της Ισπανίας Ποιο είναι το μικρό όνομα του Έλληνα μουσικού Βαμβακάρι Που υπήρξε σημαντικό εκπρόσωπο Του ρεμπέτικου τραγουδιού Τάκες Μάρκο της δραματικής αμερικανικής ταινίας του 2003, Σκοτεινό Ποτάμι, είναι ο Κλίντ. Σωστό. Τι σωστό, ποιος Κλίντ. Πάσου. Eastwood. Σε πιο χτήριο μένει κατά κανόνα το προεδρικό ζευγάρι της Αμερικής. Ε, στον ε, Λευκό Πύργο. Αυτά, από τους Κύπριους αδερφούς. Οι οποίοι, μάλλον όποιο σκέφτηκε να κάνει αυτό το παιχνίδι εκεί, το έκανε για να εκθέσει του Κύπριου. Δεν γίνεται όλοι αυτοί που πάνε στο παιχνίδι, και πάνε και χιλιάδε. Να μην ξέρουν βασικά, βασικά όμω θέματα, αν τα λέμε τα ιστορικέ γνώσει. Και γενικότερα αυτή την αντίληψη που έχουν γύρω από αυτά τι ερωτήσει και το πως απαντάνε. Ένα σκηνοθέτη είναι ο Κλειτ. Σωστό του λέει άλλοι, βιάστηκε αμέσω. Κατάλαβα ότι ο Κλειτ είναι πολύ γνωστό σκηνοθέτη, χωρί να έχει άλλο όνομα στην συνέχεια, επίθετο ή κάτι άλλο. Ε, Αμερική, τα πλάνα που σχεδόν είναι πρώτη σε όλο τον πλανήτη και χειροτερεύουν κάθε βράδυ και κάθε μέρα που περνάει. Η Αμερική είναι η χώρα που εκτελεί κατευθείαν πολίτε εν ψυχρό, με κίνητρο ρατσιστικό. Το είδαμε, το έχουμε δει πολλέ φορέ και με την Προεδρία Ομπάμα και κυρίω με την Προεδρία Εδώ Τραμ, που έχουν ξεφύγει εντελώ τα πράγματα. Στέλνει στρατό στι πολιτείε με μεγάλη άνεση, δίνει την εντολή. Τσακώνεται με το Twitter ο Πρόεδρό τη, η Αμερική και με τον τωρινό πρόεδρο και με τους προηγούμενους και τον προηγούμενο που ήταν πολύ και άρεσε και σε αριστερούς έχει 50 εκατομμύρια ανθρώπους από τα 250 κάτω από το όριο της φτώχειας και τρώνε από τα συσίτια καθημερινά και μένουν κάτω από τις γέφυρες το βράδυ. Τα σχολεία σχεδόν τα δημόσια είναι παιδεία μαχών όλων των συμμοριών που υπάρχουν εκεί και για να κάνεις καριέρα, πραγματική καριέρα να φτάσεις ψηλά όπως λένε το αμερικάνικο όνειρο πρέπει σχεδόν να εκπορνευτείς ή να πατήσεις πάνω σε πτώματα γιατί αυτό είναι μια από τις αξίες η πρώτη, η πρώτη είναι το κέρδος η δεύτερη είναι να αυτοιπατάμε σε πτώματα για να φτάσουμε πάρα πάρα πολύ ψηλά Όταν η Ελλάδα χωρίς την εισαγωγή ασχολή πολιτείας εγκεφάλων, χωρίς τη δημοκρατία τους που εμπνέει όλε τις ελεύθερε του πλανήτη. Η Αμερική είναι μια χώρα με θεσμούς οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο βάθος. Διαπίστωσα από τη συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο ότι η προσέγγιση του στα, προ... στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο να αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικό αλλά γίνεται για καλό. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Οι Ηνωμένε Πολιτείες είναι μια εξαιρετικά σημαντική δύναμη και οι δυνατότητε του να παρέμβουν για το καλό είναι εξαιρετικά σημαντικές. Αυτόν των αξιών συνεχιστή είναι ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ I, I, I, I Το σύνθημα που δονεί της πόλη της βορειο αυτές τις μέρες και αυτές τις νύχτες όπου υπάρχει ανισότητα και όπου υπάρχει τέτοιου τύπου ανισότητα αρκεί μόνο μια σπίθα για να βάλει μπουρλότο και να τα τυνάξει όλα στον αέρα αυτό που παρακολουθούμε συνεχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και λειτουργεί ω αφορμή αυτή η δολοφονία μπροστά στη κάμερα με ρατσιστικό κίνητρο αυτή η δολοφονία για να ε, ξετυλιχθεί για άλλη μια φορά η πίεση των ανθρώπων, η αγανάκτηση των ανθρώπων. Βέβαια, γίνεται ασυντώνιστα και γι' αυτό δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Μια-δύο-τρει, κάποια στιγμή φαντάζομαι θα συντονιστούν μαύροι και λευκοί αυτοί που αισθάνονται και βιώνουν την καταπίεση σε αυτή τη χώρα των ευκαιριών. Μπα και καταφέρουν κάτι σημαντικότερο. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα, σα αφήνουμε. Τρίτο μέρο του λαού πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμεί τα πούμε αύριο. σα. Και έγινε καλά το έγινε πιο μπικίνι καλέ Ξετσούζινος πήγα και ξόβιζος Μόνο μια μάσκα φόραγα για το ξεκάρφωμα Και το μπαρδέλο από κάτι ελεύθερη. Ω κομμάτο Που Μύκονο έχεις πάει Μύκονο και Σαντορίνι σαν ερωτευμένοι πικουίνι Μύκονο και Σαντορίνη. Δενε τώρα ο κορονοϊός, Δεν πάει και κάθετα πάνω στα αρκετία. Το είχε ακούσει αυτό. Και δεν έχεις καλή στήσι μετά. Ισχύει αυτό. Δεν είχε που να κάτσει. Κάθεται λέει στους όχι, λέει και μετά δεν έχεις στήση, λέει. Φαντάσου καλή. πόσα χρόνια σου έχει κάτσει εσένα, ε. Όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ τέτοιο, αλλά δεν έχω... Α, διάλο. Γιατί... Στο τελοφόνα του πει να βγάλει και για τη στήση, το σηκωτικό σου αγαπή, να οικονομήσει τίποτα. Διαφάντα σου πώ έχει η Γερμανία, 454 χιλιάρια όλα λέει, εδώ λέει η αλήθεια όλα για την Ελλάδα και τα λεφτά τα έχουμε στη Γερμανία. Εσύ δεν κάνει τίποτα για τίποτα τέτοιο να πουλάει. Τίποτα, νομίσεις. όχι, όχι. Yeah, εσύ με το που σε ξέρει όλη η Ελλάδα να βγάλει τίποτα προφυλακτικά με γεύση κοκορέτσι. Θα χεστεί στο τέλο. Α, ah, κοκορέτσι δεν να βάλω και ένα τζατζίκι μια ντυπ δίπλα να το βουτάς. <Δυκλή> <Δυκλή> Άμα ακού τώρα εξελίξιμο στο, στο ψάρεμα, καταλαβαίνει τώρα. Τίποτα δεν θα πάρει, θα μείνει δυστυχώ. Το Έχει εξελίξιμο καταλάβει. στο ψάρεμα είναι πιάνει πεταλίδε, κατάλαβε. Αυτό τώρα εντάξει, τώρα τι αν... έννοιε. Αυτό πιστεύει, ο, δύτερο, ότι χρειάσκεψε ροντούφεγο για να πιάσει πεταλίδε. Αυτό νόμιζε ότι και το λαιμόνι που ρίχνουμε στι πεταλίδε θα το βρει στη θάλασσα μέσα, να το ψαρέψει. Μπράβο. Λοιπόν, ο δικηγόρο του Δημάκη, πώ λέγεται. Καμπαγιάννη. Είναι ο ίδιο με το Φίσα, δεν είναι. Ε, ναι. Τέλο πάντων, υπάρχει ένα ηχητικό την Τετάρτη στην ΕΡ που πήγε εκεί με εξώδημα. Δεν το, το, το αυτό. Το παίξαμε, το παίξαμε. Εγώ δεν το άψε Όχι αυτό, αυτό που λέει ότι είναι η ενέργεια. Το δελτίο ειδήσεων το οποίο αναπαρήγαγε μονάχα την ανακοίνωση του Υπουργείου, η οποία ήταν γεμάτη ξεβή και συκοφαντικέ αναφορέ, βλέποντα το δελτίο ειδήσεων τη σερτ μου ξύπνησαν μήνε χούντα. Ήτανε εικόνα η ενέδει. Όχι να φίλε. Αυτό που λέει για να έρθω στην έρθει πρέπει να αντιστήσω εξώδικο. Αυτό δεν το βάζω. Δεν το άκουσα αγατόλα. Το παίξαμε, το παίξαμε. Θα το ξαναβάζω τώρα από το λε. Βέβαια θα προχωρήσω από του uh, πολύ παλιότερε χαρακτηρισμούς που αποδώσατε εδώ στο κανάλι που αυτή τη στιγμή σας δίνει και τη δυνατότητα να βγείτε και ουσιαστικά να τοποθετηθείτε και έχ, να έχουμε και το πλήρες ιστορικό της υπόθεσης. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχαληδέκη θα το γνωρίζω από εδώ και πέρα, όχι μόνο έχαμε απειλή εξοδί που μπορεί να βγει κάποιο στην έρτα. Παίρνω αυτό το βλάκα τον Αποστόλη και φάμε τη μισή ευκομπή. Έλα, κυρίες κάνεις. Συγνώμη Ηρέμησε, σε, πούμε... σε παρακαλώ πολύ. Πρώτα ηρέμησε. Πιέσε έναν τελειώδη. Περίμενα, σου πω τώρα. Mm -hmm. Δηλαδή, επειδή λέω για τον Παπαδημούλη, μετά το σκέφτηκα. Επειδή είναι αριστερό, παίρνει το μέρο του. Ρε, αποστολή με μάνα σου. Πά καλά, Μαρή. Θα πάρω εγώ το μέρο ο... του Παπαδημούλη. Πά καθόλου okay. καλά. <laughs> Απλά σου λέω, το πρόβλημά σου είναι ο Παπαδημούλη. <laughs> τα λαμόγια, οι ρουφιάνοι αυτοί, αυτοί ένα, που είναι τώρα ένα, δεν ένα, είναι πρόβλημα. Ο Παπαδημούλη είναι και μια γραφική περίπτωση που κάνει business με ΜΚΙΟ. Εντάξει. Άκου να σου πω, πρέπει Είμαι ο Προφέσο να καταγγείλει τον αυτόν τον υπουργό που είναι που για τα δικαστήρια της Στοπαλούδη. Και του λέει και ο δημοσιογράφος, εκεί τα δικά σα παιδιά, για το πολλάκι τι έχετε να πείτε που πανενέβη τα δικαστήρια για τα δεδάδε με εντοκουμέντα. Και λέει όχι δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Δηλαδή αυτό είναι αποστολή. Εάν δεν πάψουμε να λέμε τα δικά μα δικά μα και τα δικά σου δικά μα, δεν θα ευλογούμε τα γέννια κανενός και τα που ψηφίσαμε ή κανενός κόμματος που Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και Αχ. να χτυπάμε το κακό, καταλάβεις όπου και να ανήκεις, στο δικό μας, στο σο, σο, σο, σο, σο, δικό σου όλα, να είμαστε κι Έγινε, Όσο έλα, να σε καλά, φτάνει. Να...